Μάθημα 7. Είστε Έλληνας κύριε. Ναι. Και εσεί. Είμαι Γάλλος αλλά μιλώ λίγο ελληνικά. Εσείς μιλάτε γαλλικά. Ναι. Μιλώ γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά. Πω πω. Πόσε γλώσσες. Οι Έλληνες μιλούν πολλές γλώσσες. Ναι. Έχετε δίκιο. Εσείς Μιλάτε πολύ καλά ελληνικά. Όχι, δεν μιλώ πολύ καλά, γιατί η προφορά είναι δύσκολη. Μελετάτε αρκετά. Ναι, μελετώ δύο-τρεις ώρες την ημέρα. Όταν μελετάτε, διαβάζετε δυνατά. Βέβαια, γιατί έτσι ακούω αυτά που διαβάζω. Επέκταση Ακούω ραδιόφωνο δύο-τρεις φορές την ημέρα. Γράφω ένα γράμμα. Γονείς, ο Πατέρας Η Μητέρα Το Πανεπιστήμιο Ο φοιτητή Η Φοιτήτρια Τίνος είναι αυτός ο δίσκος Είναι δικός μας Είναι ο δίσκος μας Τίνος είναι αυτή η πολυκατοικία Είναι δική μας Είναι η πολυκατοικία μας Ποιανού είναι αυτό το τραπέζι Είναι δικό μας Είναι το τραπέζι μας αυτή η άσκηση είναι δύσκολη. Όχι. Είναι εύκολη. Αυτός ο άνθρωπος είναι ψηλός. Αυτός ο άνθρωπος είναι κοντός. Αυτή η πολυκατοικία είναι ψηλή. Αυτή η καρέκλα είναι χαμηλή. Μιλά δυνατά. Μιλάει σιγά. η αριθμοί. 6, 7, 8, 9, 10. Παριμία. Κάθε αρχή και δύσκολη. Αύριο θα πάω στο Πανεπιστήμιο. Θα κάνω ένα περίπατο στο βουνό. Θα πάρω χρήματα από τον πατέρα μου. Ο Γιάννης πάει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας πάει στο Πολυτεχνείο Αθηνών. Σε ποια σχολή πας? Πάω στην ιατρική. Θα γίνω γιατρός. Πάω στη νομική σχολή, θα γίνω δικηγόρος. Πάω στη φαρμακευτική, θα γίνω φαρμακοποιός. Ποια γλώσσα είναι πιο εύκολη, η γαλλική ή η γερμανική. Ποια γλώσσα είναι πιο δύσκολη, η γαλλική ή η γερμανική. Η γερμανική γλώσσα είναι πιο εύκολη από την ιταλική. Η γερμανική γλώσσα είναι πιο εύκολη από την ελληνική. Η γερμανική γλώσσα είναι πιο δύσκολη από την αγγλική. Τα γερμανικά είναι πιο εύκολα από τα ιταλικά. Τα γερμανικά είναι πιο εύκολα από τα ελληνικά. Τα γερμανικά είναι πιο δύσκολα από τα γαλλικά.